Αποστολή, καλημέρα. καλημέρα. Έχω φτιάξει όπω κάνετε παραπληροφόρηση. Παλιό αυτό. Λέει ο θήκηρο για του γιατρού Έχασε να πει για τα πατατάκια. Τα πατατάκια? Τα πατατάκια που είχαν πάει στου γιατρού του Ευαγγελισμού. Α, ναι, όχι. Ότι έχει στηρίξει η κυβέρνηση του γιατρού, του έχει στηρίξει. Δεν θέλω να λέμε χαζά. Έχει χειροκροτήματα, πείματα, πατατάκια. Τι άλλο θέλουν, δηλαδή προσλήψει και ιδίε. Και να θέλανε, αλλά δεν θα πάρουν με αυτή τη συμπεριφορά. Έχει και ακόμη. Έχει κι έχει, έχει κι άλλο. Έχω συντονιστεί. Αυτή από τα νέα στην τηλεόραση, ξυλώσε λέει τον αστυνομικό που το παλικάρι στη Ασμύρνη και τον πήγα σε άλλη υπηρεσία να μεταναπαδεύσει εκεί τις γνώσεις του. Εντάξει, ό,τι ξέρει ο καθένας, καλό είναι. Γιατί να πηγαίνει χαμένη γνώση. Σωστά, σωστά, σωστά. Α. Αυτό είναι. Εγώ νιώθω πολύ ασφαλής και πολύ χαρούμενο με την κυβέρνηση που έφτιαξα. Α, ωραία. Σε ποια τοποθεσία. Την τοποθεσία, μάλλον σε ένα Ρώσ είναι Απόστολε; Ναι. Από βόλο παίρνω. Αχ μέσα από το βόλο; Μέσα από το βόλο, που; Αχ βόλαρε, ο ο ο βόλαρε, ο ο κάνταρε,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 Έλα, αφράνεια! Έλα! Το πιο δυνατό κομμάτι ήταν αυτό τη Σαμαλιάδος. Ναι, <Τι> στην Αμαλιάδα μου πάνε τα αμπολιαστόφια. Στην Αμαλιάδα, ναι, ο γιατρός είμαι εγώ. Ο γιατρός τη Το αιωδί πειρά εγώ και το εμβόλιο. Δεν θέλει το ρώσικο, θέλω τη Σφάιζερ το εμβόλιο. Δεν μπορείτε να διαλέξετε κυρία μου, λυπάμαι. Θα το φάτε στον κόλο το ρώσικο. Όχι, δεν το να τον κόλο, θα το βάλω καμικό κόλο. Και να, σου, να σε ρωτήσω, θύμιο Μπαρμπαγιάννη Μανιάτη είναι. Είναι θύμιο όπα τι πορτούσαν αυτοί. Ε, όχι, αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Συγγνώμη, ο συνεργάτη λέγεται ε, ε, ε, Εγώ είμαι Μπαρμπαγιάννη. Εσύ από μάνη είσαι. Ναι, είμαι Μανιάτη, γιατί. Απλώς ρε, δεν μπορώ να σε κοντογραφεί από τα Πακιάνικα είσαι. Από που γουστάρω είμαι, είμαι για να είσαι ρε, Α, είσαι πατριώ... Έλα, Είμαι από τη Μεσσηνιακή όμως. Α, όχι. Είμαι από το Μπαρμπαγιάνι από τη μέσα. Α, εκτσινές. Θέλω να ενημερώσω τα πανταχού ερπετά που έρπονται και βρίσκονται χάμος στο έδαφο. Uh -huh. Αχ. ότι θα τη βγάλουν καθαρή. Okay. Ότι ο ιό τελικά κολλάει και κάτω από το 1,5 μέτρο, όπω τα πέδειξε ο Ρουφιάνο. Όχι, ήρθε ένα άνθρωπο επάνω μου επιθετικά να με αγκαλιάσει και να με ασπαστεί και τέλο πάντων ήταν μια κατάσταση από αυτέ που δύσκολα τι ελέγχει. Σωστό. Εντάξει, οπότε. Μη χαίρεστε, υψηλή. Μη, μη χαίρονται υψηλοί, αλλά μη και οι γονεί, Παρ' όλα αυτά, φίλε και... μου, συγγνώμη μη... για να τα λέμε και σωστά. να Αυτό ναι. που πρέπει να πούμε είναι ότι προσέξτε την αγάπη Η αγάπη κολλάει Οι εκδηλώσει υπερβολικής αγάπης φέρνουν τον ναι, ιό σωστά. Ορίστε την έπαθο Η αγάπη <laughs> του κόσμου κύριε Κουτρά Σωστά, σωστά, σωστά, ναι Δεν το είχα σκεφτεί, αυτό έχεις δίκιο Μην είχε αγαπιέστε σημερώ. γιατί χανόμαστε <laughs>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 Αν να, να, αυτά δεν μπορώ. Αυτά κάνετε. Το βάρο στο ρίχνω Δεν μου την πέφτε την ώρα που πρέπει, και παρασύρομαι με μετά από άλλε που τόλμησαν. Ε, ναι, τώρα βλέπω ότι μπήκε άλλη ανάμεσά μα, αλλά για μένα θα είσαι πάντα εκείνο το τεκνό. Αχ, αυτά που τα βλέπει τα κουτσομπολιά, που τα βλέπει καινούριο, ε? εντάξει. Ακούω την εκπομπή. Για. Α, ποια μπήκε ανάμεσά μα. Αυτή που σε λέει, Γεια σου όμορφε, γεια σου κούκλε. Γεια σου όμορφε. Γεια μου. Γεια σου όμορφε. Έλα με έτσι δεν είναι σημασία, μην την ξεσυνερίζεσαι Εντάξει, εγώ θα συνεχίσω να σε αγαπάω Έτσι, γεια yeah. Γεια yeah. Γύρισε, γύρισε Γιώργακη, γύρισε Πού έφτασε η μορφή, εκεί. Σε, σε χρειάζομαι. Θέλω μαζί σου το μισό Από την περιφέρεια να μοιράζομαστε. Γύρισε, Γιώργο μου. Γύρισε. <laughs> ρε φίλε, η κυρία με του χρυσού καναπέδε έφτασε σε αυτό το σημείο. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να πούμε σε κλειδαρότρυπα. Όχι, δεν θα πούμε σε κλειδαρότρυπα. Εμπίλα, αλλά εγώ σου λέω εδώ και πολύ καιρό. Πάει, έχει ξεφτυλιθεί και ο φεμινισμό και όλα. Γύρισε. γύρισε. Y espera. Ca espera. Espera, ¿quién te dices, esperas? ¿Quién eres te dices, esperas? ¿Quién eres te dices, esperas? A pues hoy ote Ούτε ένα, ούτε, στιγμή, τον... ούτε ένα ευρώ Ούτε μια στιγμή, ούτε ένα ευρώ Ούτε μια στιγμή, ούτε ένα άλλο Άλλο είναι αυτό. Τι θα γίνει. Πολύ την Άιννη Μπουζούκη με πιάσε. Για πε. Πολύ. Διαβαβαβαίνω λοιπόν σε όλου του τόνου και κεραμαίου ότι δεν πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο στη ΣΥΣΚΟ. Και επιτέλου εχθέ μάθαμε ότι αυτό το δωρεάν ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ. Ε, τι είναι 2 εκατομμύρια ευρώ, Τσάμπα είναι. Ένα μεγάλο περίπατο. Ναι. Άιμορ, διο... Στο... μοίρασε το του του Έλληνε, τι βγαίνει. Δεν <laughs> πάλι. Μα είναι αυτά λεφτά τώρα για να συζητήσουμε τώρα. 2 εκατομμύρια ευρώ, επειδή εσένα σου φαίνονται πολλά. Δεν μιλά, δεν είσαι εσύ το θέμα, ένα κράτο σκέψου. Δηλαδή το δωρεάν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 20 ρεμάτα, ώρα. Κόπα, μίλα καλύτερα θα γαμίσουμε. Σηκώσε τον αποσταλεί μια ώρα. Α, εντάξει. Το φοβάσαι το. Μη φοβάσαι. Το μόνο που μπορεί να κολλήσει από την υπερβολική δόση αγάπη, αγαπησιού, είναι κορονοϊό που ο Μποχδάνος. Η αγάπη <χω> του κόσμου, κύριε Κουτρένα. Για πε. Λοιπόν, αφιέρωση ασφάλεια. Ρίπες. η ασφάλεια ξέρει, μου Έτσι Η ασφάλεια ξέρει την ώρα μου γυρνάω Ενώς πραγματικότητα έχουμε μια αστυνομία Η οποία προσπαθεί να επιβάλλει την νομιμότητα Και εν στην γυμιά μου δεν πάω Έχουμε τα λιγότερα και τα πιο ήπια μέσα καταστολή στην Ευρώπη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 Η αστυνομία, η πολιτεία δεν είναι ο δράκο κανενό παραμυθιού. Δε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάνια. Κούτσα μια και κούτσα δυο στη ζωή στο ρημαδιό. Με ροδούλη, ξενοδούλη, δερνανούλη. Αφέντε δούλη, ούλι δούλη, αφέντικο. Και μ' αφήνα νηστικό και μ' αφήνα νηστικό. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Τι κάνει, Καλά.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 Μπορεί να βάλει εκεί τι ωραία που τα φτιάχνετε. Είχε βγει κάποια στιγμή μία και έλεγε για τον Τζίπρα, wow, και εγώ τον αγαπώ. Και να το κάνει για το Μητσοτάκι. Δεν χρειάζεται, είχε βγει και για τον Μητσοτάκι και είχε πει, wow, την κόμμα σου ζω, είσαι κτλ. Καλή τόρμα, Όχι αυτή, την άλλη, τη θυμάσαι που έλεγε: Παίρνουμε τα επιδόματα, παίρνουμε το καια, παίρνουμε το ένα, παίρνουμε το άλλο. Και έλεγε για τον Τζίπρα, θα πάω στην μήκονα, να τα φάω. Α, όχι, δεν θυμάμαι, θα το δω. Εντάξει. Ευχαριστώ. Α, γεια. τον αγαπάω, το, το <Οι> θέλω. <μήθαστε>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 Μας. Παίρνω το ωκαία, okay. θα τα πάρω και θα πάρω να τα φάω στο σούπερ μπαλαντάις! Μπράβο! Μητσοτάκι! Ωουάου! Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφορικά τη φόρη και με κάμα και βροχή Ώσπου μου βγαίνει η ψυχή, είκοσι χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το νταμάρι και χτίσα στην εμπαστιά του χωριού την εκκλησιά του Coryu tea, <laughs>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 είχε πάρει, του 20. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και τι είχε, είχε πει, πει, τι είχε πει. Ε ότι έβρισκα το κόκκινη σκόνη που καθαρίζω από τα μάξια, από τη βενζίνη. Έλα ρε Αποστολή. Δεν το θυμάμαι, θα το βρω όμως, εντάξει. Το 12 του 20 νομίζω. Ευχαριστώ να βρω εγώ μια λύση εδώ με το συνάδελφο, γιατί έχει μαζευτεί τόση κόκκινη σκόνη. Ναι. Ε, ναι, γεια σας, σας. δεν θα μου μιλήσετε άσχημα, έτσι. Θα σας μιλήσω όπως σας αρμόζει. <laughs> ε, εντάξει. Ε, θέλω να σας μιλήσω για την κόκκινη σκόνη. Είμαι ε, παρόλο που... Είστε κομμουνιστής κόκκινη σκόνη. Τι λέμε? Ε, παρόλο που δεν φαίνεται από τη φωνή μου, είμαι νοικοκυρά. Κάθομαι και καθαρίζω. Μπράβο. Αυτό είναι κάτι που από τη φωνή φαίνεται και κρίνεται. Βρίσκω συνεχώς κόκκινη σκόνη. Ο της... κόκκινη σκόνη. κόκκινης Όπου και να καθαρίσω, βρήκα σκόνη. Καλά, υπάρχουν και χειρότερα. Θα μπορούσε ένα σιλαικό τραγουδιστή υποστηρικτή των φασιστών και να έβρισκε παντού άσπρη σκόνη. Ε, βρίσκω παντού κόκκινη σκόνη. Εντάξει, τε... δεν είναι κακή. Προέρχεται από τη βενζίνη. Δηλαδή, προέρχεται από τα αυτοκίνητα. Αχά, έχουν πάει τον ψεκασμό σε άλλο στάδιο. Σας λέω, κάθομαι και καθαρίζω. Δεν θα μου λύσετε άσχημα. Κάθομαι και καθαρίζω συνεχώ. Μπράβο. Και βρίσκω συνεχώ σκόνη. Κινήσου. Ωραία. Αυτό γιατί εμένα πρέπει να με αφορά. Ε, απλά ήθελα να σας το εξημαίνει. Ευχαριστώ πάλι. πολύ. Ευχαριστώ για την επίσης νομίζω ότι ήταν καταληκτική η συνεισφορά σας το σημερινό. Ε, να είστε τελείως. καλά. Για χαρά φτάνει ε, όμως. Ε. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε συμβολό αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από δαόντου νιάς.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 Επιτέλου. Πού βρέθηκε αυτό. Πού βρέθηκε. Εγώ πιστεύω υπάρχουν κι άλλοι, και καιρό είναι όλοι αυτοί οι άλλοι να καταλάβουν ποιου πρέπει να βγάζουν να του εκπροσωπούν. δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι είναι μαυροειδάκο και παλάσκα, πώ το λένε τον άλλο. Ελπίζω ναι, να μην είναι όλοι. Ελπίζω, ελπίζω. Δεν πιστεύω ότι είναι, η αλήθεια <στονίτρια> είναι. <στονίτρια> αλλά <στονίτρια> αλλά <στονίτρια> ποιοι βγαίνουν και του εκπροσωπούν είναι ερώτημα. Και βέβαια, αυτοί που σε εκπροσωπούν, αυτοί σε καθορίζουν κιόλα. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Αποστολή, mm. θα ήθελα να αφιερώσουμε σε αυτό τον κύριο πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα mm. πολύ που βγήκε. Θέλω να το αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι. Του Ζος Πλαλή, το, ήθελα... το «Χοροφύλακα». «Χοροφύλακα που πας. Α, όχι. Ποιο? Όχι, όχι. Του Άκη Φίλιου, καινούριο είναι, είναι ένας τραγουδοποιός Άκη φίλιο, Φίλιος ε, που έχει βγάλει τις πόλεις οι αφέντες. Θα ήθελα ενδιάμεσα, ναι. εκεί που λέει για τα γουρουνάκια, να βάλουμε δηλώσεις του Μαυροϊδάκου, του άλλου που δεν θυμάμαι πώ το λένε. Τις πόλεις μας οι αφέντες όλα τα ζωάκια, μα πιο πολύ τα γουρουνάκια, μα πιο πολύ τα γουρουνάκια. Δεν έπρεπε να βγει γκλόπα, αλλά δεν φταίει ο συνάδελφο. Ο συνάδελφο πρώη αυτό από καλάσνικο. Γέρνεισε λοιπόν η πόλη, χοντράκια στη αγορνάκια. Άπαπα που γυριλίζουν έστω στου δρόμου, χτυπώντα τι οπλέ του τα πλατάκια. Όταν δύο, μιλάμε για τη Δία, μερικοί, επειδή ακούω μερικού, θα πρέπει να πλένουν το στόμα του με άκουα φόρτερ. Εκεί που λέει για τα παπαγαλάκια, να βγάλουμε αυτά που έλεγε Στεφανίδου, όπω και η σπυράκη που μα απαγορεύει να μιλάμε. Σπόλετε μας οι αφέντες, αγαπάνε όλα τα ζωάκια στα πόσο μα πόσο τυχεροί είμαστε που είμαστε Έλληνες και ζούμε στην Ελλάδα σε αυτή την πανδημία. Γέμισε λοιπόν η πόλη κίτρινα, μικρά παπαγαλάκια, λα, λα, λα Ούτε τη φίλουν στο αέρα λόγια καθώ πρέπει και στη χάκια. Καταγορέ και σ σ να χρήσουμε σ χρήσουμε σ και δεν το τα Αυτό απαγορεύεται σπίτι, Κάτι σπίτι! Και θα ήθελα, επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να την ακούσουμε, εκεί που λέει για τα αρνάκια να βγάλουμε την κυρία από τις ε, σκουριές, που λέει «ελάτε βρε, ελάτε». Αυτή, αυτή την κυρία έχουμε καιρό να μας τη βάλτε να μας την ακούσουμε. Τις πόλης μας, οι αφέντες αγαπάνε όλα τα ζωάκια, μα όλα τα ταρνάκια, μα όλα τα ταρνάκια. Ελάτε ρε να σας πω εγώ, ελάτε να που η γενιά του 40, ελάτε εδώ. Άιδε. Άιντε ψώνιο, Άιντε σύμβολο αιώνιο Αξυπνήσεις μόνο μιας Θα'ρθα να αποδαούν δουνιάς θα, θα να δουνιά Έχω στολί ένα τραγούδι την Παρασκεδία Μπορεί να μου βάλεις την μπαταρία Κι πνεύμονο κονία κι, πνεύ κι αυτή θα έχει πάψει. άνθρωπομήχανση και ξύπνο πνεύματι ύπνωση και χρυσόμενο χάπι. Θα είσαι με μπαταρία να εκτελείς εργασία, με σούπερ ενημέρωση, τροφή και διασκέδαση θα πλέχεις με φωρία. Έλα, χαίρετε της κονομαλία, το σιδερόν και κλείδωμα. Κωνούμε, λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ε, μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια, συνεχίζετε Και μια πα, επιθυμία, ε, έχεις, όταν ανακοινώνουν τα έξι με μέτρα της επιτυχία της κυβέρνησης, έχει έναν ο οποίος βγαίνει και τον βάζει όλο που λέει ευτυχώ. Ευτυχώς. ευτυχώς Ευτυχώς Ευτυχώς Αυτό το ευτυχώς θα το ήθελα να το ακούω Όμως κάντο δε στο σημό κάθε επιτυχία Με το τραγούδι του Βασίλη. Το ευτυχώς η πατρής δικαιώνεται Ενημερώθηκα για την εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών μα, το στοχευμένα μέτρα Με γρήγορα τα ανακλαστικά Ευτυχώς Έχουμε κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνος δυνατό για να στηρίξουμε το σύστημα. Σε, παπέρνες, πλατείες, σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικία. Που... Δεν θα μπορεί κανείς να πάρει το αυτοκίνητο ή το μοτοσυκλέτα του προκειμένου να μεταβεί σε άλλη περιοχή για να θληθεί να βγάλει βόλτα στο κατοικίδιο. Που... υπάρχει ο κυριακός. Ευτυχώ και σε με το βόδι. Άλλο και άλλο πόδι. στα ρέματα. Τα φέντω στα στρέμματα και στο πολεμόλα για όλα Κουβαλούσα πολύ βόλα να σκοτώνον τη λαϊ Για τα φέντει το φαΐ Να σκοτώνω τη λαϊ για τα φέντει το φαΐ. <εσίλω> ναι. Μια παραγγελία ήθελα να κάνω Για κάντε. Θέλω το σκλάδι μόνοι του από τους υπεραστικούς ναι. Αλλά αν δεν το βάλεις όλο Τουλάχιστον να πέσει το τέλος το σήκω μωρέ κάτι από εκεί Αντε σήκω Δεν το βλέπεις μωρέ Η μας δεν κέρδος που γεννά τα μας E sorriabando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 Κι δίταει που γίνησε πλαστικό κηνισή. έχει βγει. Σα ληφα, αλληλεγύη. Σήσει θέλω του παρασκευή γιατί έχω κουραστεί με όλα αυτά. έχω τρελαθεί η με τα τη τηλεόραση με ό,τι ό,τι περνάει βρώμικο από εκεί. Θέλω να μου βάλεις του ψηλούρη το τραγούδι, αυτό που λέει «Άντε θύμα, άντε ψώνιο». Άιντε θύμα, άντε ψώνιο, άντε σύμβολο αιώνιο, μόνο μιας, θα θα να δουνιάς, θα θα να